Το περασμένο Σάββατο σχολιάσαμε τις ευχές τις οποίες ακούσαμε στην αλλαγή του νέου χρόνου. σχολιάσαμε. και αναπτύξαμε τις ευχές τις οποίες μας απήφτηναν οι μεγάλη και η επίσημη και η επώνυμοι, όπως θέλω να τους λένε. Και είδατε, φαντάζομαι, καταλάβατε ότι οι ευχές αυτές είναι κούφιες, κούφιες πνευματικά είναι ευχές χωρίς νόημα, χωρίς βαθύ περιεχόμενο. Ευχές θα τις έλεγα υλικές και ιλιστικές. Τι σημαίνει ευχές ιλικές και ιλιστικές; Ευχές δηλαδή που έχουν αφενός βάθος υλικών γύρω από την ύλη δηλαδή, από τη σάρκα, από το σώμα και οι, ληστικώς, οι ληστικές ευχές είναι οι ευχές που αφορούν πάλι στην ύλη πάλι στο κόμμα και είπαμε ότι δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί απέδειξαν για μία ακόμα φορά ότι είναι κούφχοι, είναι κενή μέσα τους ούτε Θεό έχουν ούτε πνευματικά ιδεώδη έχουν ούτε πνευματικές βλέψεις έχουν ούτε πνευματικά όνειρα κάνουν για την βασιλεία των ουρανών αυτοί οι άνθρωποι διότι είδατε τι είπε ο Κύριος εκ του στόματός σου λέει σε πονηρέ δούλε και εμείς τους κρίνουμε από αυτά που είπαν τους κρίνουμε από τις λέξεις τους, από τις φράσεις τους οι ευχές τους λοιπόν κενές, αδιανές λες και είναι Συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, μόνο σάρκα, μόνο ύλη, λες και είναι μόνο κτίνη, λες και απευθύνονται μόνο σε ζώα. Έτσι μας μιλούσαν. Αυτή είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν. Μα θα μου πείτε γιατί γίνεσαι κακός. Γιατί σου αρέσει να γρινάζεις γιατί σου αρέσει να είσαι πάντα αρνητικός. να με συγχωράτε, δεν είμαι πάντα αρνητικός. Μήπως έχετε την εντύπωση ότι δεν θα ήθελα εκείνη τη νύχτα να βγουν άνθρωποι πνευματικοί να μου απευθύνουν ευχές με νόημα και περιεχόμενο. Μήπως δεν θα ήθελα να βρεθεί έστω και ένας από να μιλήσει με τη γλώσσα του Θεού, με τη γλώσσα της αλήθειας και να μου πει να μου δώσει επιτέλου μια ελπίδα. Τι μα ευχήθηκαν. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πόσα θε να ζήσει. Αυτό έφυγε η Εκκλησία. Ακούσατε ποτέ μέσα στην Εκκλησία να έφυγε χρόνια πολλά. Στην Αγία Γραφή να γράφει πουθενά χρόνια πολλά. Όχι ασφαλώς, διότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται για το αν τα χρόνια σου θα είναι πολλά ή λίγα. Την Εκκλησία την ενδιαφέρει αν τα χρόνια σου θα είναι ευλογημένα και καλά, την Εκκλησία την ενδιαφέρει αν τα χρόνια σου θα τα ζήσει εν και μετανιά. Την Εκκλησία την ενδιαφέρει να είναι τα χρόνια σου Χριστιανά και τα τέλη σου Χριστιανά τα τέλη τη ζωή, ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία. Εγώ δεν άκουσα πουθενά η Εκκλησία, η Αγία Γραφή, να μου έρχεται χρόνια πολλά. Η Εκκλησία μου έρχεται καλή απολογία. Η Εκκλησία μου έρχεται να έχω μετάνοια. Η Εκκλησία μου έρχεται ακόμα κι αν τα χρόνια μου θα είναι λίγα, θα είναι σύντομο ο χρόνο τη παρούσα ζωή μου, να έχω όμω καλή απολογία επί του φοβερού βήματο του Χριστού τι να τα κάνεις τα χρόνια τα πολλά και στη συνέχεια τι μας ευχήθηκαν υγεία, υγεία, υγεία θεοποίησαν την υγεία και σα είπα, θα το επαναλάβω σήμερα που είστε και περισσότεροι εγώ όταν άκουγα αυτή τη φράση, την ευχή αυτή, υγεία, υγεία δεν θέλω να παραστήσω αραστήσω τον καλόν, αλλά με επιάνε μια πλήξη μια στενοχώρια Και εσκεφτόμουν Όλους Αυτούς Οι Οποίοι ας πω τη φράση, Είναι καταδικασμένοι από πλευράς υγεία. Εσκεφτόμουν Όλους Αυτούς τους άρρωστους Εσκεφτόμουν Όλους Αυτούς τους παράλυτος Εσκεφτόμουν Όλους τους κυφλούς Τους κουφούς τους κουτσού, τους ανάπυρους Εσκεφτόμουν Όλους Αυτούς που κάθονται μια ζωή στα καροτσάκια, στα κρεβάτια και πραγματικά εσκεπτόμουν εκείνη τη στιγμή, ότι πόσο τους προκαλούμε αυτού τους ανθρώπους. <κοί> Όταν διαρκώς παρουσιάζουμε ως μέγα και φοβερό και ανεπανάληπτο ιδανικό την υγεία. Σαν να τους λέμε δηλαδή, ότι εσείς πλέον είστε άχρηστοι. Εσείς δεν έχετε θέση μέσα στην κοινωνία τη δική μας. Εσείς είσαστε περίτοι, εσείς είσαστε στο περιθώριο. Κι έτσι μεταβάλλουμε την κοινωνία μας σε κοινωνία δύο κατηγοριών, του υγιείς και τους αρρώστου. Ενώ αντιθέτως ο Κύριος ουδέποτε τόνισε την υγεία και μάλιστα ως το πρώτο από όλα τα ιδανικά του ανθρώπου. Είναι ασφαλώς η υγεία μεγάλη ευλογία του Θεού, δώρο μεγάλο όντως, Πριν δεν είναι το πρώτο δεν μπορώ να πω ότι είναι άχρηστος ο άρρωστος δεν μπορώ να πω ότι και εκείνος στερείται την ευλογία του Θεού δεν είναι μόνο ο υγεία που έχει αξία Για μου, πλούτι μου υγεία πάνω από όλα γιατί υγεία πάνω από όλα, ο Χριστός που πάει δηλαδή ο Χριστός είναι παρακάτω από την υγεία η Εκκλησία είναι παρακάτω από την υγεία η μετάνια μας είναι παρακάτω από την υγεία θεοποιήσαμε τα δευτερεύοντα και τα πρωτεύοντα τα με τελευταία και μετά τι άλλες ευχές μας έδωσαν η υγεία ευτυχία ευτυχία λεφτά πολλά δηλαδή ευτυχία είσαι φτωχός είσαι για πέταγμα αυτή είναι η κοινωνία δεν έχεις λεφτά δεν είσαι ευτυχής τι είπε ο Χριστός, ποιος είναι ο ευτυχής, ο πτωχός, λέει, είναι ευτυχής. Μακάρι η πτωχή ότι είναι δικιά σας η βασιλεία των ουρανών. Ποιος είναι, πτω... ποιος είναι ευτυχής για το Θεό, όχι αυτός που γελάει, αλλά ε, μακάριοι, οι κλαίοντες. Ποιος είναι ευτυχής, όχι αυτός που έχει παιδιά, παντρεμένα, είδε και αγώνια. Δεν είναι αυτός για το Θεό ευτυχής. Ευτυχής είναι Αυτός που διώκεται. Αυτός, ευτυχής είναι Αυτός που υβρίζεται αδίκως για τον Θεό. Μακάριοι δε διωγμένοι ένε και εν δικαιοσύνης. Μακάριοι εστί όταν αφορίσωσιν οι, οι άνθρωποι και όταν ονειδήσωσι και εκβάλωσι το όνομα οι μόνος πονηρών ένε του Υιού του ανθρώπου. Αυτό είναι ο ευτυχή για το Θεό. Αγάπη λέει, μας ευχήθηκαν αγάπη Ποια αγάπη Μακάρι να εννοούσαν την αγάπη του Χριστού Μακάρι να εννοούσαν την αγάπη που ζητάει ο Κύριος μέσω του Αποστόλου Παύλου Αλλά αυτοί δεν εννοούν αυτή την αγάπη Αγάπη εννοούν όλα τα κατώτερα πάθη όλα τα αισχρά πάτη, όλες τις αρκικές αδυναμίες του ανθρώπου τις έχουν κατονομάσει με την αφάνατη λέξη αγάπη που όμως δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά διότι η αγάπη είναι ο Κύριος αυτό δεν άκουσε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν έσκυψε πάνω στο στήδος του ο Θεός αγάπη εστεί και ομένον εν τη θεω... εν, εν το θεώμενη. Ποια αγάπη λοιπόν όταν δεν έχεις Θεό μέσα σου. Για ποια αγάπη μας μιλάς όταν είσαι άθεος, όταν είσαι άπιστος, όταν δεν πατάς ποτέ στην εκκλησία. Ποια είναι η αγάπη που εμπορεύεσαι, ποια είναι η αγάπη για την οποία μας κηρύττεις και μας ομιλείς. Βλέπετε δεν είμαι κακός. Δεν θέλω να είμαι κακός. Δεν θέλω να είμαι αεριστικός, δεν θέλω να είμαι γκρινιάρης αλλά δεν θέλω επίσης να λέω και ψέματα από εδώ που βρίσκομαι Δεν θέλω επίσης από αυτό το ιερό βήμα στο οποίο βρίσκομαι Δεν θέλω να θεωρήσω έστω και μία στιγμή ότι παραβίασα την υπόσχεση την οποία έχω δώσει και στο Θεό και στον εαυτό μου ότι ουδέποτε θα ψευστώ τον Λόγων του Θεού και ουδέποτε θα σταματήσω να λέγω την αλήθεια. Πώς λοιπόν να είμαι ικανοποιημένος από τις ευχές που μου έδωσε ο κόσμος. Πώς λοιπόν να είμαι ευχαριστημένος, ικανοποιημένος από, αυτά, από αυτές τις φρούδες, ελπίδες, τα κενά λόγια, τις φούσκε, τις οποίες μου πούλησαν οι άρχοντες. Βγήκε να μου μιλήσει για η ειρήνη ποιος. Πολύ καλά του απήντησε ο Αρχιεπίσκοπο, τα χέρια σου λέει στάζουν αίμα, στάζουν αίμα, είναι αιματοβαμμένα, αιματοκύλησες έναν ολόκληρο λαό και τολμάς να μιλάς για ειρήνη, αιματοκύλησες ένα ολόκληρο κράτος, τη Σερβία, την αιματοκύλησες και τολμάς να σηκώνεις τα χέρια σου, να παρακαλείς τον Θεό, να προσέφτεσαι. Και παραξηγήθηκε ο Κύριος εδώ, ο κύριος, ο κύριος πρέσβης, ο Κύριος, πώς να λένε, ο, ο, ο, ο Μπένς, ο Κύριος Μπένς προ, ε, ε, Παραξηγήθηκε, πήγε να διορθώσει ποιον, ποιος να διορθώσει ποιον, ποιος Καταλάβατε, Αυτή λοιπόν είναι οι ειρηνιστές μας και τολμούν τρασίτα τη λέει θα δώσουμε στον κύριο κλίντον λέει τον Βραβείο Νόμπελ Ιρήνης Ποιο. <laughs> θα πάρει ο Κλήντον θα πάρει ο Φωνιάς τότε λοιπόν τότε λοιπόν τι να περιμένουμε εμείς τα ανθρωπάκια τι να περιμένουμε εμείς το λαοτζίκος από τέτοιους άρχοντες ανατράπηκαν οι αξίες οι αξίες ανατράπηκαν σήμερα ο δολοφόνο λέγεται ειρηνιστής και ο ειρηγιστής χαρακτηρίζεται δολοφόνος αυτή είναι η πραγματικότητα αδερφοί μου και αδερφές μου αυτά εν είπαμε και σας είπα εγώ δεν με πειράζει τι σκέφτεστε μέσα σας και τι λέτε από μέσα σας εγώ σας είπα επειδή κάποιος με ρώτησε σε κάποιο κήρυγμα καλά παππούλη και τι να ευχόμαστε μεταξύ μα, εγώ δεν διστάζω το ξέρετε πολύ καλά σα είπα θα έρχεστε καλό Παράδεισο, καλή Ψυχή, καλή Απολογία επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Τα χρόνια πολλά και την υγεία και τη χαρά και την ευτυχία και τα λεφτά αφήστε τα Θαμήλουν εδώ. Αυτό το οποίο θα πάρουμε μαζί μας, αυτό το οποίο θα μας ακολουθήσει μαζί μας είναι ακριβώς το δικαστήριο το οποίο, στο οποίο θα καθίσουμε μια μέρα αυτό να έχετε την τόλμη να εύχεστε και α είναι οποιος να είναι μα να πάω στο γιορτάσι και να πω καλή ψυχή γιατί και άμα το πεις, δηλαδή τι θα γίνει μα θα με παραξηγήσουν, δεν πειράζει δεν πειράζει τι προτιμάς να σε παραξηγήσει ο κόσμος ή να είσαι εκτεθειμένος απέναντι στο Θεό τι προτιμάς εγώ σίγουρα προτιμάω να με παραξηγήσει ο κόσμος αυτά τα δυο. Δεν με πειράζει. Προτιμώ να τα έχω καλά με το Θεό. Προτιμώ τουλάχιστον να είμαι συνεπής και σε αυτά που κηρύττω και σε αυτά που ομολογώ. Και να μην παριστάνω τον καλό μπροστά στους καλούς και τον κακό μπροστά στους κακούς. Διότι αυτό κάνουμε πολλές φορές εμείς χριστιανοί. Όταν είμαστε μεταξύ χριστιανών ομιλούμε χριστιανική τη γλώσσα. Άμα είμαστε μεταξύ κοσμικών, μιλάμε κοσμική τη γλώσσα. Άμα είμαστε μεταξύ αλοφίλων μιλάμε αλόφιγγη γλώσσα. Άμα είμαστε μεταξύ ανθρώπων αδιάβαστων και αλειτουργητών και, και, και, και προδοτών του Χριστού, μιλάμε τη γλώσσα την προδοτική. Εμεί θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε πάντα χριστιανοί, σε κάθε μας βήμα χριστιανοί, και πάντα να μιλούμε τη γλώσσα του Χριστού. Και τώρα, ξέχασα να σας πω, έχουμε και πίτα, τη βλέπτε, ακόψαμε και πίτα μετά. Και έχω, σας έχω φέρει και δώρο εδώ πέρα, όποιο πιάσει το πλουρί, έχουμε το καλύτερο δώρο του κόσμου. Mm. Ποιο είναι, ξέρετε, ποιο είναι. Mm. Να, το βρήκα. Mm. Γεννή Διαθήκη. Mm. Γεννή Διαθήκη Εδώ. Mm. εδώ. Το Τώρα λοιπόν να συνεχίσουμε στη συνέχεια των θεμάτων τα οποία κάνουμε. Τελείωσαν οι παρεκβάσεις, τελείωσαν τα έξτρα μαθήματα και επανερχόμεθα στη σειρά μας. Και σήμερα το θέμα μας είναι άλλο αμάρτημα και το αμάρτημα αυτό έχει άμεση σχέση με αυτό το χαρακτηρισμό που έδωσε ο Πρωτομάρτης Στέφανος προς τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους, λίγο πριν των εκτελέσεων διαλυθοβολισμού, του είπε μία κουβέντα, αν θυμάστε μία, μία λέξη του είπε. Πώς τους ονόμασε, σκληροτράχυλοι, τους ονόμασε τι σημαίνει σκληροτράχυλος σκληροτράχυλος κυριολεκτικός είναι αυτός ο οποίος έχει σκληρό τράχυλο, σκληρό βέρκο. δηλαδή είναι αυτός ο οποίος δεν σκύβει εύκολα κεφάλι. Και κατ' επέκταση είναι αυτός ο οποίος δεν υποτάσσεται ιστον τον του Θεού. Δεν υποτάσσεται εις τον Θεό. Σκληροτράχυλος είναι αυτός ο οποίος εμένει στις απόψεις του είναι κατά το λεγόμενον, το λέμε εμείς κάπως αλλιώς, σκληρό καρύδι όχι άνθρωπος αλλά ούτε ο Θεός δεν μπορεί να τον κάμψει να τον λυγίσει αυτό τον άνθρωπο τράχυλος είναι αυτός ο οποίος δεν σκύβει το κεφάλι του μπροστά στο Θεό με άλλα λόγια δεν παραδέχεται την ανωτερότητα του Θεού νομίζει ότι αυτός τα ξέρει όλα νομίζει ότι αυτός κατέχει την αλήθεια νομίζει ότι αυτός δεν κάνει λάθος προτιμάει ο Θρασίς να πει ότι ο Θεός κάνει λάθος αλλά όχι εγώ και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο τον ονομάζει η Αγία Γραφή σκληροτράχυλο δηλαδή δεν σκύβει εύκολα το κεφάλι του ούτε ακόμα και μπροστά στο Θεό τολμάει ο Θρασίς ο ανυπότακτος ο σκληροτράχυλος τολμάει να βλέπει το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο. Όταν παρουσιάζεται μπροστά στο Θεό, τολμάει να στέκει με το κεφάλι της ηλάνης. Σκληροτράχυλος είναι ο ανυπότακτος. Αυτός ο οποίος δεν υποτάσσεται στον τον Θεό. Και όπως σας είπα προηγουμένως σκληροτράχυλοι ήσαν καταρχά, οι Εβραίοι λαός σκληροτράχυλος. Και πως αποδεικνύεται αυτό, τόσα θαύματα είχαν ζήσει και από το Μωυσή, αλλά και πριν ακόμα εμφανιστεί ο Μωυσής στη ζωή τους Είσαν, είχαν δει μάλλον από το Θεό μύρια θαύματα μην ξεχνάτε, ήταν ο αγαπημένος λαός του Θεού και ο Κύριος είχε δείξει την αγάπη Του σε αυτό το λαό και θυμάστε, για, σας το λέω αυτό τώρα για να καταλάβετε τι σημαίνει η ενώ τόσα θαύματα είχαν δει από το Θεό εν τούτης στην παραμικρά δυσκολία στον παραμικρό πειρασμό επαναστατούσαν, ευλασφημούσαν το Θεό. Τα έβαζαν ευθέω και με τον Μωυσή τον αρχηγό τους και στη συνέχεια και με τον ίδιο το Θεό. Και του βλέπετε, μόλι του έλειξε λίγο νεράκι στην έρημο ξέχασαν τα θαύματα που τους είχε κάνει ο Κύριος ξέχασαν ότι ο Κύριος άνοιξε την ερυθρά θάλασσα και πέρασαν από μέσα όταν τους έλειψε λίγο το νερό αντί να έχουν την εμπιστοσύνη τους εις τον Θεόν ότι αφού ο Θεός μας ευλίτωσε μας άνοιξε την ερυθρά θάλασσα δεν θα μας δώσει νερό μα είναι δυνατόν επαναστάτησαν πήραν πέτρε και λιθοβόλησαν τον Μωυσή πήγαν να τον σκοτώσουν μέχρι που ο Θεό τους έστειλε το νερό στη συνέχεια όταν τελείωσαν τα τροφημά τους μέχρι ο Θεός να κάνει το θαύμα του να του στείλει το μάνα και τα ορτίκια για κάποιες ώρες βλασφημούσαν συνεχώς το Θεό βλασφημούσαν τον Μωυσή απαράδεκτοι άνθρωποι στη συνέχεια εύκολα ξεχνούσαν τον Θεό, θυμάστε εκεί στην έρημο για 40 μέρες έφυγε ο Μωυσής να ανέβει επάνω στον βουνό να πάρει τις 10 ετωλές από τον Θεό και αυτοί κάτω μέσα σε 40 μέρες, για φανταστείτε σε 40 μέρες μέσα έφτιαξαν το χρυσό μοσχάρι και προσκυνούσαν Θεό αλότριο σκληροτράγυλοι σκληρός λαός σκληροτράγυλος είναι Αυτός που δεν συγκινείται, δεν παναδίωσα θαύματα θέλει. Σκληροτράχυλος είναι Αυτός που τολμώ να πω ότι ακόμα και ο Θεός για τρίτη φορά να ξανακατεύει εδώ στη γη, για δεύτερη μάλλον και να ξαναζήσει εδώ στη γη, σκληροτράχυλοι θα τον ξαναρπάξουν και θα τον ξανασταυρώσουν. Σκυροτράχυλος. Για δέστε και τους Φαρισαίους δεν είδαν θαύματα του Χριστού. Δεν είδαν, αν είδαν ένα σωρό. Θαύματα θαυμάτων. Να φανταστείτε τον Κύριο τον πήγαιναν κατά πόδας από κοντά επειδή ακριβώς τον μισούσαν τον είχαν πάρει από κοντά για να δουν λίπος πει τίποτα καμιά κουβέντα εναντίον του του Κέσαρα εναντίον του Πυλάτου εναντίον του Άννα εναντίον του Καγιάπα για να βρουνε μια αιτία για να τον σκοτώσουν και εκεί κοντά που πήγαιναν πόσα θαύματα είχαν δει τυπλούς να αναβλέπουν χωρούς κουτσούς δηλαδή να περπατούν κουλούς χωρί χέρια ξαφνικά να φυτρώνουν χέρια πάνω τους λεπρούς να καθαρίζονται δαιμονιζομένους να απαλλάσσονται από την κατοχή των δαιμονίων άνθρωποι να σηκώνονται όρθι να περπατούν ακόμα και νεκρούς να ανίστανται Είδαν, είσαν μπροστά στην Ανάσταση του Λαζάρου είσαν μπροστά στην Ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου είσαν μπροστά στην Ανάσταση του Ιού τη κύρα στην Αΐΐ συγκινήθηκαν μετενόησαν ελίγησε ο τράχυλος ο σβέρκος τους λίγησε έσκυψαν το κεφάλι μπροστά στο Χριστό Παραδέχτηκαν την ανοτερότητα του Χριστού. Παραδέχτηκαν την Αγιότητά του. Όχι, γι' αυτό και ο κύριο πώ του ονόμασε. Τυφλή, λέει η Σύ, οδηγεί τυφλών. Είναι υπορρωμένο. Ο είναι αυτό ο οποίο δεν είναι ακριβώς τυφλός άμα είσαι τυφλός έχεις μία δικαιολογία δεν έχεις μάτια αλλά αυτοί σαν κουρωμένοι δηλαδή έκλειναν τα μάτια του μόνοι τους με τη θέλησή του για φανταστείτε μια εικόνα θα σας δώσω τώρα φανταστείτε να λάβει ο ήλιος και να δεις έναν να κλείνει τα μάτια του από μίσος προς προ τον ήλιο και να πηγαίνει μέσα στον δρόμο. Ενώ μπορεί να τα ανοίξει, να βαδίσει με ασφάλεια, να πηγαίνει να κουτράει το κεφάλι του επάνω στις κολόνε, να πέφτει μέσα στις λακκούβε, αλλά να μην ανοίγει τα μάτια. Τι θα έλεγε γι' αυτό, ναι. Τι είναι τέλο, δεν είναι στα καλά του. Αυτοί σαν οι γραμματεί και οι φαρισαίοι. Είχαν τον ήλιο τη δικαιοσύνη μέσα του, δίπλα του, ανάμεσά του και όμω. Ήθελαν, πορωμένοι άνθρωποι ήθελαν να κλείνουν τα μάτια τους. Έθελο να κλείνουν τα μάτια τους να μην βλέπουν τον Χριστό. Να μην ακούν τη διδασκαλία τους. Τα βλέπαν τα ταύματα, τα έβλεπαν, όμως μέσα τους δεν πίστεψαν ποτέ στον Χριστό. Σκληροί, σκληροτράχυλοι, ανυπότακτοι. Ανυπότακτοι Αλλά γιατί πάω μακριά Ευχάριστο είναι να τους κατηγοράμε τους άλλους έτσι Τώρα που θα έρθουμε στον εαυτό μας να δούμε πόσο ευχάριστα θα είναι τα πράγματα Όταν θα πρέπει τώρα να δούμε Μήπως τελικά σκληροτράχυλοι και ανυπότακτοι είμαστε και εμείς διότι σας είπα και προηγμένως εύκολο είναι να κατηγοράς τρίτους το δύσκολο είναι να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας μα είμαστε σπληροτράχηλοι εμείς τα μου πείτε είμαστε σπληροτράχηλοι Εσύ τι λέτε όχι εγώ νομίζω ότι είμαστε και θα σα πω γιατί. Τι έκαναν οι γραμματεί και οι φαρισαίοι, θαύματα επιθαυμάτων. ήταν στο Χριστό, είδαν θαύματα τεράστια. Και όμω δεν άλλαξαν, δεν μετενόησαν, δεν διορθώθηκαν. Αντίθετα, ήσαν αυτοί οι οποίοι τελικώς τον οδήγησαν στον Σταυρό. Εμείς πόσα θαύματα έχουμε σήμερα και βλέπουμε. Μην πάω μακριά, θα σα αναφέρω δύο-τρία απλά θαύματα να καταλάβετε. Πιστεύω ότι όλοι σας έχετε πάει στο προσκύνημα που λέγεται Παναγία Μαλεβή. Κι αν δεν έχετε πάει όλοι, όλοι τουλάχιστον θα έχετε Άγιο Μύρο από την Παναγία. Δεν είναι θαύμα αυτό να βλέπεις ξαφνικά ένα τζάμι της Παναγίας, ξαφνικά να ιδρώνει και να αρχίσει να τρέχει ένα τζάμι <Συκλή> και αυτό που τρέχει να μην είναι ιδρώτας να μην είναι χνότα των ανθρώπων αλλά να είναι Άγιο Μύρο, Ευωδία ανυπέρβλητος Ευωδία <Συκλή> <Συκλή> δεν είναι θαύμα αυτό προχτές πριν από καναμίνα μήνα κάποιο πνευματικό μου παιδί από τη Θεσσαλονίκη μου έφερε άγιο μύρο από τον Άγιο Δημήτριο το μυροβλήτη. Μύρο. Να σε πιάνει η Σαλάντα. Υπόθυμη. Δεν γίνεται θαύμα αυτό. Εδώ στο Σαραβάλι, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια. Την εικόνα του κυρίου που ζωντάνευσε δεν σα αρέσει ούτε και αυτό. Επάνω στην τομοτηνή μου λέγαν ότι υπάρχει ένας εσταυρωμένο που ανοίγει και κλείνει τα μάτια του και τρέχουν δάκρυα από τα μάτια του. Ούτε και αυτό είναι αρκετό. Πόσε εικόνε έχουν κάνει καλά καρκινοπαθείς Πόσε εικόνε έχουν σηκώσει παράγει του. Και σα ερωτώ Τι στέψαμε Μήπως γινήκαμε πιο πιστοί εμείς στο Θεό Εγινήκαμε πιο ζωντανή στο Θεό Εγινήκαμε καλύτεροι χριστιανοί Μέσα από όλα αυτά τα θαύματα δεν σας ξέρω εγώ, εγώ ξέρω τα χάλια τα δικά μου, δυστυχώ, τόσα θαύματα βλέπουν τα μάτια μου και όμως σκληροτράχυλος και απερίθμητος στην καρδία και τη σωσή όπω είπε ο Άγιος Στέφανος προς τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους. Την ίδια δισκάμψια του σβέρκου που είχαν εκείνοι την ίδια έχω και εγώ. Εκείνοι τόσα είδαν και όμως ο εγωισμός τους τους κράταγε με ψηλά το κεφάλι μπροστά στο Θεό. Να μη θέλουν να παραδεχτούν τη θεότητά Του. Να μη θέλουν να παραδεχτούν την ανωτερότητά Του. Να μη θέλουν να παραδεχτούν την αγιότητά Του. Πλάνο Τον έλεγαν, θυμάστε πόσα Του έσουρναν. Θυμάσαι πως θα Τον κατηγόρησαν. Εμείς μπορεί βέβαια να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το κατώτατο επίπεδο να υβρίζουμε τον Κύριο αλλά τι με αυτό. Δυστυχώς και η δική μας στάση απέναντι στον Κύριο τι είναι, ανυποταξία, δυσκαμψία του αφιένος. Δεν έχουμε τη διάθεση να σκύψουμε και να προσκυνήσουμε τον Θεό και να παραδεχθούμε την αγιότητα και να υποταχθούμε στον Θεό διότι αυτό είναι το σπουδαίο να υποταχθεί στον Θεό Ναι, τα βλέπουμε τα θαύματα Ναι, παραδεχόμαστε ότι ο Θεός είναι, ναι, το κάνει το θαύμα Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά, α Όλα και όλα. Μην του δίνουμε και πολλά δικαιώματα του Θεού. Ξέρετε ποιο είναι το κακό. Θα σας πω ένα καλό και ένα κακό και θα τελειώσει. Αν υποτάξει τον εαυτό σου στον Θεό Θα έχει το εξή καλό: Ότι η σωτηρία σου είναι στο τσεπάκι σου. Αν υποταχθεί ψυχικό και σωματικό ει των Θεών και πει Θεέ μου, κυβέρναμε εσύ. Α, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Κύριε μου γνώρισε όλοι οι οδόνε νη μου, δείξε μου τον δρόμο που πρέπει να βάδεις εγώ δεν ξέρω να σας δώσω μια εικόνα έχεις ένα καητουράκι το έχεις όσο σε υπακούει όσο κάνει αυτό που του λες καλά πηγαίνει καλά βαδίζει θα πάει στον δρόμο του θα πάει εκεί που θα το κατευθύνεις εσύ θα φτάσει σε αίσιο δεν πρόκειται ούτε να τσακιστεί πουθενά ούτε να πέσει ούτε και εκείνο ούτε και εσύ έτσι αν υποταχθείς στο Θεό και αφήσεις τα χαλινάρια του εαυτού σου και εσύ και εγώ θα αφήσουμε στον Κύριο να μας κατευθύνει Εκείνος να είσαι βέβαιος και βέβαιη ότι ο Κύριος θα μας κατευθύνει και θα μας οδηγήσει εν πάση ασφαλεία εις την βασιλεία του την Απουράνη. Να πούμε και το κακό όμως. Εάν δεν έχεις τη διάθεση της υποταγής εάν δεν έχεις τη διάθεση να αφήσεις τα γέμια, τα χαλινάρια στα χέρια του Θεού Τότε σαν ένα αφηνιασμένο άλογο. Και είδε έχετε δει ποτέ αφηνιασμένο άλογο. Το άλογο θεωρείται ο πιο καλός υποτακτικός του ανθρώπου. Αλλά άμα αφηνιάσει, πήγε μακριά. Διότι το αφηνιασμένο άλογο είναι κατά 99% καταδικασμένος σε καταστροφή, θα σκοτωθεί κάπου, τελείως δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει Αν λοιπόν δεν αφήσεις τα γέμια, τα χαλινάρια στο Θεό να σε κατευθύνει Εκείνος τότε είσαι σαν ένα αφηνιασμένο άλογο το οποίο όχι κατά 99% πλέον αλλά κατά 200% είσαι καταδικασμένος στάνα τον αιώνια. Εάν δεν αφήσεις τον εαυτό σου στο Θεό, εάν δεν υποταγήσεις στον Θεό, εάν δεν σκύψεις το κεφάλι σου στον Θεό, εάν δεν παραδεχτείς την τελειότητα και αγιότητα του Θεού και την μηδαμινότητα και την ελαχιστότητα τη δική σου και τη δική μου, εάν θέλεις εσύ ο ίδιος να κατευθύνεις στον εαυτό σου είσαι καταδικασμένος είσαι καταδικασμένος αν ανοίξετε εκεί στην Αποκάλυψη διαβάζετε, δεν διαβάζετε, γι' αυτό σας έφερα Αγία Γραφή τουλάχιστον να κάνω μια αρχή όταν πάρετε όλη γεωγραφία. Γραφή άμα ανοίξετε λοιπόν εκεί στην Αποκάλυψη θα δείτε τον Κύριο να μας παρακαλάει για κάτι μας παρακαλάει, θερμά μας παρακαλάει αλλά πού που κουφού καμπάνες και αν βαράς έλεγε τι μια παρεμία που έλεγε στραβών και αθυμιατίζεις και μεδυσμένο και αν γερνάς, όλα χαμένα πάνε έτσι και εμείς καταντήσαμε τι λέει ο Κύριος μια παράκληση μας κάνει Ιδού έστηκα επί την Θύρα και κρούω. Άνοιξε μου. Στέκει έξω από την πόρτα ο Κύριος και φτυπά. Από την πόρτα της ψυχής σου, της ψυχής μου, της ψυχής του καθενός. Και θέλει τι. Με τη θελησή σου βλέπεις. Έχει τη δύναμη ο Θεός αν θέλει να πει με τη βία μέσα. Έχει τη δύναμη. Δικοί του είμαστε στο κάτω κάτω. Αυτός μας έφτιαξε. έχει τη δύναμη να μας κατακτήσει με το έτσι θέλω. Πριν όμως σέβεται την ελευθερία μας και βλέπεις ένας ολόκληρος Θεός περμένει έξω από την καρδιά σου και σε παρακαλάει, άνοιξε μου. Γιατί λες να σε παρακαλάει, σε έχει καμία ανάγκη. Γιατί λες να σε παρακαλάει, είσαι εσύ τίποτα μπροστά στο Θεό. Είμαι εγώ τίποτα μπροστά στο Θεό. Γιατί λες να σε παρακαλάει. Για το δικό σου το καλό. Και για το δικό μου το καλό. Γι' αυτό μας παρακαλεί. Άνοιξε μου την πόρτα να πω μέσα. Και άκουσε παρακάτω τι μας υπόσχεται. Εάν τη ακούσει και ανοίξει την θύραν εισελεύσω με προς Αυτόν και με μεταυτού και Αυτός μετεμού όποιος λέει ακούσει όλοι ακούμε αλλά δεν ανοίγουμε όλοι, ακούμε τα χτυπήματα, ξέρουμε ποιος χτυπάει αλλά κάνουν τον κουφό. <κοί> Είδε πώ κάνει μερικέ φορέ όταν είσαι μόνοι στο σπίτι και σου χτυπάει κανένα απόξω και ξέρει ποιο είναι, αλλά είναι κανένα πολυλογάς καμιά πολυλογού. Α, θα κάνω όπω δίχω. Δεν το ανοίγω. Α, να βαράει. Εδώ λοιπόν ξέρει ποιο είναι έξω. Όλοι ακούμε τα χτυπήματα του Θεού, τα χτυπήματα της πόρτας. Εάν τις ακούσει και ανοίξει την θύρα, τότε λέει ο Κύριος, θα βγω μέσα και θα κάτσω μαζί Του και θα φάμε και θα πιούμε και θα ζούμε πάντα μαζί, εγώ και Αυτός. Και σε ρωτώ, έχει πιλότο μου; <χαι> Σε ρωτώ να μου πεις, θεωρείς μεγαλύτερη ευλογία από αυτή; Να έχεις μέσα στην καρδιά σου συγκάτοικο τον ίδιο τον θεών Θεωρείς υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτή; Αν το καταλάβεις, πιστεύω, πιστεύω. Ότι τα εκατομμύρια του κόσμου όλου, όχι δισεκατομμύρια που λέει εκεί το Λότο και το Πρώτο όλα τα δισεκατομμύρια και τα τρισεκατομμύρια σου χαρίζουνε πιστεύω ότι άμα νιώσει τι σημαίνει Χριστός δεν θα έχει σκέφτη για τίποτα Το Χριστό να έχει. Αυτό που είχαν οι μάρτυρες θυμάστε. Τι τους έταζαν τους μάρτυρες. Τους έταζαν λεφτά, τους έταζαν βασίλεια, τους έταζαν χρυσάφι, τους έταζαν ασίμι τους έταζαν παντριές, τους έταζαν τις ωραιότερες γυναίκες, τους έταζαν, τους έταζαν Αυτοί βλέπαν μόνο Χριστό. Γιατί, γιατί είχαν ανοίξει την καρδιά τους και είχε πει μέσα ο Χριστός Εμείς που το έχουμε το μυαλό μας, που την έχουμε την καρδιά μας Στα λεφτά, στις περιουσίες Γέρειοι άνθρωποι βλέπεις, παίζουνε ολότωρα. Φύρε γέρο, τι θες να κερδίσεις τώρα. Τι θες να κερδίσεις τώρα. Σου πω δεν το έχεις μες στον τάφο. Εσύ βρε, εσύ βρε, η μισή ψυχή σου έχει φύγει. Η άλλη μισή είσαι. Ανα, ανα, ανασέγεις μισό, ανασέγεις, δεν ανασέγεις. Τι θες να κερδίσεις τώρα. Τι ψάχνεις να κερδίσεις. Γιατί, γιατί ουδέποτε αγάπησε τον Θεό. Ουδέποτε αγάπησε την Βασιλεία των Βρανών το μυαλό του ήταν πάντα εκεί στα λεφτά τα πρόσκερα, τα εφήμερα, τα χαρτιά, τα παλιόχαρτα τα οποία θα μείνουν εδώ αν λοιπόν νιώσεις τη μεγάλη ευλογία τι σημαίνει να μπει ο Χριστός μας στην καρδιά σου τότε πιστεύω ότι θα σπεύσεις να Του ανοίξεις αν δεν Του τα ταλέπορος κι εσύ κι εγώ αν Τον αφήσουμε τον Χριστό έξω να περμένει τότε τα αγαθά της βασιλείας του δεν πρόκειται ούτε από μακριά να τα δούμε. Τότε τα αγαθά του παραδείσου δεν πρόκειται ούτε στον ύπνο μας να τα δούμε. Εάν θέλουμε να γίνουν πραγματικό ασυποταγούμε στον υποταγούμε ασυποτάξουμε τον Θεό, τα θελημάτά μας στον τον Θεό, την ψυχή μας στον τον Θεό, το σώμα μας τον Θεό και τότε ο Παράδεισος ήρθε στη γη και η γη ανέβηκε στον Παράδεισο τι θέλω να πω ο Χριστός κατέβηκε στον άνθρωπο και ο άνθρωπος ανέβηκε στον Χριστό τότε κέρδισε στη βασιλεία των Ανών πριν ακόμα πεθάνεις τον κέρδισε στον Παράδεισο ποιο είναι το θέμα μας ανυποταξία Ανυπότακτη. ανυποτακτεί στον Θεό, σκύρωτράχιλλη απέναντι στον Θεό, δεν, είμαστε, δεν έχουμε τη διάθεση να σκύψουμε στον Θεό, δεν έχουμε τη διάθεση να αποδεχθούμε τις εντολές του Θεού, δεν έχουμε τη διάθεση να αποδεχθούμε τα μή και τα πρέπει του Θεού, αλλά εμείς κάναμε το άλλο. Θέλουμε το Θεό όπως μα αρέσει εμά. Συγχωρέστε με για αυτό που θα πω. Θέλουμε το Θεό με τσιγάρο. Θέλουμε το Θεό να κάθεται στα καφενεία. Θέλουμε το Θεό να διαβάζει περιοδικά. Θέλουμε το Θεό να διαβάζει βρώμικα... βρώμικε εφημερίδες, Θέλουμε το Θεό να μην προσεύχεται ποτέ. Θέλουμε το Θεό να βρίζει. Θέλουμε το Θεό να βλαστημάει. Θέλουμε το Θεό να καταργέται. Θέλουμε το Θεό στα μέτρα τα δικά μα. <affairs> Δεν γίνεται αυτό. Ο Θεός είναι ο Άγιος και Τέλειος και θέλει και εμάς να γίνουμε κατά το δυνατόν Τέλειοι και Άγιοι εάν θέλουμε να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Βρανών. Αμήν.